Κεφάλαιο Γιώτα Δέλτα, σελίδα 650, στήχη 1 12. Η συμπεριφορά μας προς τους ασθενείς στην συνείδηση. 1. Υπάρχουν όμως και μερικοί χριστιανοί αδύνατοι στην πίστη. Η δούπια πρέπει να είναι και προς αυτούς η συμπεριφορά σας. Εκείνον που ασθενεί κατά την πίστη και εξαρτά τη σωτηρία του και από την διάκριση φαγητών και ημερών, Πρέπει να τον δέχεστε με καλοσύνη, χωρίς να συζητείτε και επικρίνετε τα ιδέας του. 2. Άλλος μεν πιστεύει ότι δεν απαγορεύεται να φάγει πάντα τα φαγητά. Ο δε ασθενής κατά την πίστη τρώει λάχανα και αποφεύγει τα άλλα φαγητά εκ φόβου μολυνθεί από αυτά. 3. Εκείνος που λόγω της ισχυρότερα πιστεό του τρώει από όλα τα φαγητά... Ας μην περιφρονεί ως στενοκέφαλον εκείνον που δεν τρώγει από όλα Και αυτός που δεν τρώγει από όλα, ας μην κατακρίνει εκείνον που τρώγει Διότι και αυτόν που τρώγει από όλα, ο Θεός τον προσέλαβεν στην εκκλησία του 4. Ποιος είσαι εσύ που κατακρίνεις ξένων δούλων Όχι σε, αλλά τον Θεόν έχει Κύριον Δια τον κύριών του λοιπόν στέκεται η πίπτη Μάθε δε ότι, μολονότι τον κατακρίνεις, αυτός θα σταθεί στερεώσει στην πίστη, διότι ο Θεός είναι δυνατός να τον ανορθώσει και να τον στερεώσει. 5. Άλλος μεν διακρίνει την μία ημέραν ως αγιοτέραν παρά την άλλην. Άλλος δε θεωρεί ως αγίαν πάσαν ημέραν. Περι τούτου ας πείθε το καθένας από την ιδικήν του συνείδησην. 6. Εκείνος που θεωρεί την ημέρα αυτήν ω Αγιοτέραν προσδόξαν κυρίου τη θεωρεί, και εκείνος που δεν προτιμά την ημέρα αυτήν από την άλλη, αλλά εξίσου τιμά όλα, προσδόξαν κυρίου δεν την προτιμά. Εκείνος που τρώχει αδιακρίτω από όλα τα φαγητά προσδόξαν κυρίου τα τρώγει, διότι όταν τρώγει από αυτά, ευχαριστεί τον ως σχορηγών τη τροφή. Και εκείνο που δεν τρώγει από όλα τα φαγητά, προσδόξαν του κυρίου δεν τρώγει, και ευχαριστεί ομοίω των Θεών. 7. Και οι δύο προσδόξαν Θεού κάνουν εκείνο που κάνουν, διότι κανείς από εμά που πιστεύομεν δεν ζει τον εαυτό του, και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. 8. Διότι κι αν ζόμεν, ζόμεν για να δουλεύομεν στον κύριο. Κι αν πεθαίνομεν, πεθαίνομεν εν υποταγή στο θέλημα και στην εξουσία του Κυρίου. Κι αν λοιπόν ζώμεν και αν πεθαίνομεν, είμεθα κτήμα του Κυρίου. 9. Και είμαι θα όλοι ζωντανοί και πεθαμένοι, κτήμα του Κυρίου, διότι προ αυτόν τον σκοπών ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και έλαβε πάλιν ως άνθρωπος την ζωή, για να γίνει Κύριος και των νεκρών και των ζωντανών. 10. Αφού δε ανήκομεν όλοι στον Χριστόν, Συ που δεν τρώγεις από όλα τα φαγητά διότι κατακρίνεις τον αδελφόν σου Ή και σύ που έχεις τελειωτέραν περί φαγητών γνώση περιφρονείς τον αδελφόν σου Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κατακρίνει, να περιφρονεί Διότι όλοι θα παρασταθόμενοι στο βήμα του Χριστού Ο οποίος μόνος έχει δικαίωμα να μας κρίνει 11. Διότι είναι γραμμένοι στην Αγία Αναγραφή. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος και θα φέρω εις πέρα αυτό που παραγγέλω, ότι δηλαδή εμπρός μου θα κάμψει τα γονατά του δουλικός και λατρευτικός, κάθε άνθρωπος και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεόν. 12. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει από όλα αυτά είναι ότι καθένας από εμάς για τον εαυτό του θα δώσει λόγον εις τον Θεόν και δι' αυτό τον εαυτό του και όχι τον άλλον πρέπει να προσέχει.